Στίχη 17-30. Η Σταύρωση και ο Θάνατο του κυρίου. 17. Παρέλαβαν δέοι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτό, βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκε έξω από τα τείχη τη πόλεω, ει κάποια τοποθεσία που λέγεται Κρανίου τόπο και στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γολγοθά. 18. Εκεί σταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλου δύο. Από το ένα μέρο τον ένα και από το άλλο μέρο τον άλλον. Δια δε περισσότερον τον Ιησούν, έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσα εις το μέσο των δύο κακούργων θέση. 19. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος, και να αυτήν στο επάνω μέρος του Σταυρού. το δε γραμμένον εις την επιγραφήν, Ιησούσον αζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. 20. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διεκήρυτεν ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από του Ιουδαίους, διότι ο τόπο, ο Πεσταυρώθιο Ιησού, ή το πλησίον τη πόλεω, και το περιεχόμενο τη επιγραφή ή το γραμμένον ει γλώσσες γλώσσε: την Εβραϊκή που είναι το εθνική γλώσσα των Εβραίων, στην Ελληνική που είναι το γλώσσα διεθνή, και στην Ρωμαϊκή που είναι το η γλώσσα του κράτου. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο τη επιγραφή ω το δυνατόν μεγαλύτερα δημοσιότη. 21. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ίβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγαν στον Πιλάτον «Μη γράφεις ο των Ιουδαίων, αλλά γράφει ότι εκείνος είπε: «Είμαι των Ιουδαίων». 32. Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη. «Ότι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». 23. Οι στρατιώτες λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησού, Επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια από ένα μερίδιο διέκαστων στρατιώτην Και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ή το δε το υποκάμισον αυτό χωρί καμία γραφή, υφασμένων ολόκληρον από το επάνω μέρο έως κάτω. 24. Είπαν λοιπόν μεταξύ των. Α μην το σχίσομεν, αλλά α ρίψομεν αυτό, και όποιο το πάρει. Και έγινε έτσι για να πληρωθεί η προφητεία τη γραφή που λέγει. Εμίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασία μου και δια το κυριότερον ενδυμά μου, ανευθουοποιούμενοι ολόγυμνον το σώμα, έβαλαν λαχνών. 25. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά στους σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαλινή. 26. Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον η γάπα να στέκεται εκεί πλησίων λέγει στην μητέρα του «Γίνε, η δού από τώρα θα είναι ο Υιός σου». 27. Έπειτα λέγει στον μαθητή: «Η δύο η η σου» και από την ώραν εκείνη την επήρε ο μαθητής στο κατάλημά του. 28. Ίστερα από αυτό αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τα προφητείας να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί για να επαληθεύσει και μέχρι της τελευταίας λεπτομερία η γραφή είπε «Διψώ» 29 Ήτο λοιπόν εκεί χάμω κάποιο πύλινο δοχείων γεμάτο ξίδι εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού αφού γέμισαν ξίδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου το έφεραν πλησίον του στόματό του. 30. Όταν λοιπόν επήρε το ξίδι, η είπε: Έχουν πλέον τελειώσει όλα. Και οι όλα επληρώθησαν, και το έργο μου έλαβε έσιον πέρα, και τα όσα έπρεπε να πάθω τελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξασφαλίστη πλήρω. Και αφού μόνο του άφηκε την κεφαλή του να γύρει προ τα κάτω, παρέδοκε εξουσιαστικό, και όταν αυτό η την ψυχή του ει πατέρα του.